Είναι οι προσπάθειε μας των συφοριασμένων. Είναι οι προσπάθειε μας σαν τον τρώον. Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι παίρνουμε πάνω μας και αρχίζουμε να έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. Ο Αχιλεύς στην τάφρονε μπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. Είναι οι προσπάθειε μα σαν τον τρόων. Θαρούμε πω πως με απόφαση και τόλμη Θα αλλάξουμε τις τύχεις στην καταφορά και έξω στεκόμεθα να αγωνιστούμε Αλλά όταν η μεγάλη κρίσης έλθει η τόλμη και η απόφασή μας χάνονται Ταράτεται η ψυχή μας παραλύει Κι ολόγυρα από τα τύχη τρέχουμε Ζητώντας να γλιτώσουμε με τη φυγή Όμως οι πτώσει μας είναι βεβαία Επάνω στα τύχη Άρχισε να τον των ημερών. Μα αναμνήσεις κλέν και στήματα. Πικρά για μα ο πρίαμο και οι εκάβει κλαίνουν.